Μην ακού τι λέω, κοίτα τι κάνω Έτσι λέει ο φιλόσοφος Άλλα λέει, άλλα κάνει Κατελείω στα αντίθετα Πώς να σου το πω, αυτό το λέει ο μάλα μας Αλλά θέλω κι άλλα κάνω Πώς να σου το πω Το λέει ο φιλόσοφος από τα αρχαία Και να... λέει ο Σοκράτης ο μάλα μας το λέει Αλλά θέλω κι άλλα κάνω, πώς να σου το πω Και αυτό, παντού, παντού αυτό Έβλεπα, περνούν τα χρόνια, θα συμμορφωθώ Μα είναι δωρό, αν δωρό Να αλλάξει χαρακτήρα Τσάπα κρατάς λογαριασμό Τσάπα σωστός με το στάνιό Πρέπει να το πει ο φιλόσοφος αυτό το έχει πει ο Έλα, Μωρή, Χενάτη. Έλα, ρε παιδί μου. Και το Χενάτη δεν έχει να κάνει με το καλοκαίρι, για το χειμώνα, με τα χιόνια. Έχει να κάνει γιατί σα αρέσει να κάνει παρέα με νάνου, αλλά την άνου, έτσι. Ε, η νάνι ξέρει πω. Ε... <laughs> δεν ξέρω, εσύ να ξέρει καλύτερα. Και πόσο, μην μιλήσω. Δεν ξέρω, μην τα πει. Δεν τα πει, θα το βγάλω κατάλληλο. Να σου πω. Έλα. Μαλλκάει γα... ο δημαρχό τη πάντρα, έτσι. Τόσο με μεστό λόγο, τόσο ωραίο, τεκμηριωμένο και χωρί αυτέ τι μαλκίε, ξέρει το αργό, το στιμένο, το πολιτικό, ξέρει που του βγάζουν όλοι μαλκι και σπάνε στο ίδιο οι ματσμέικε να πούμε για μα... γύ Ωραία, με... Το Hitman σου πήγαινε. Τίποτα, φίλε. Εάν αυτό δεν ενεργοποιεί τον κόσμο, τίποτα. Είναι ντροπή μα. Μας. Εγώ πάντω στην Κυριακή Συνδεσίνα, φίλε, θα ακολουθήσω την πορεία όσο με παίρνει. Γιατί ξέρει, έχω και μια ιδιαιτερότητα. Πάρτε το... γουρούναρε, μη μα. Με τη γουρούνα, ρε μάλλον. Ναι, από Να παίρνει και κανέναν ανθρωπάδα, άμα κουραστεί.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 Θα γίνεται τη ζωή μα που τελειώσει και το πολλόσφο αποστώ. Πώ το βλέπει, δηλαδή. Με τώρα με αναγκάζει να πω και πέρα του κοντονί και δεν θέλω. Πισό καλό αν έκανε έκανα κοντομή είναι αυτό. Συγνώμη και για 10 αλήτε που δεν μπορεί να πιάσει τον. Νομίζω το... ότι είναι 10 το... αλήτε. Οι αλήτε το... το... είναι το... πολύ λιγότεροι παρακινούλου του άλλου. Οι αλήτε είναι οι 4-5 ιδιοκτήτε και παρακινού του άλλου. Δεν είναι να πιάσει του 10 αλήτε. Οι αλήτε τουλάχιστον παίρνω και ένα μεροκάτω οι αλήτε που λένε. Παίρνω και ένα μεροκάνο για κάθε τουλίτσα. Έχει το μυαλό σου η καθαρή ομάδα. Πε μου. Πο τον ακράπιτο, αν αλλιώσα. Ναι, μπορεί.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 I tak i tak drugi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 Τι γίνεται, περνάμε κάπου, απογειωνόμαστε, βλέπουμε φω το τούνελ. Τι λένε, έχουμε εθνάρχε τη δεξιά, του σοσιαλισμού, και τώρα έχουμε τον εθνάρχη τη αριστερά. Τι γίνεται, αυτό ο λαό θα ξυπνήσει ποτέ. Ναι, καλέ. Απλά είμαστε λίγο στο σνουζ. Έχουμε βάλει την επανάσταση του σνουζ όταν είναι έτοιμα τα πράγματα, φίλε. Όταν ο κόσμο αυτό βλέπει your face, sounds familiar και X-Factor, πιστεύει ότι έχει ελπίδα να ξυπνήσει. Θες ο, να ξυπνήσει ο. και να είσαι μαζί με αυτόν, να σου Άρη. πει πω είχε το μαλί Πεγγύη χθε και πόσο θολό ήταν το φίλτρο τη για να φαίνεται πάντα Νέα, το φίλτρο τη κάμερα με αυτό θε να ξυπνήσει, να πάτε μαζί στο ίδιο δρόμιο. Τι να πείτε, <Καλή Persian> τι να κάνετε, Έχετε κοινό αγώνα, Έχετε κοινό σκοπό. Έχουμε οικονομικά, με ναι, Κάκη. Α, ναι, έχετε και η ρούλα τώρα, ναι. Η ρούλα μπορεί να κατέβει σε καμιά πορεία με του συνταξιούχου. Τρολό, αγόρι, τι κάνει καλά, Εσύ. Τρολό, αγόρι, τι κάνει καλά, Εσύ. <Καλή> Γεια. <-Καλή> <Καλή> <Καλή> <Καλή> <Καλή> Είναι απλό, φίλο, προ τα φόρα, <Καλή> φίλο, <Καλή> Αν προσπαθώ, το να πάθεις σε αμνησία είναι πολύ περίεργο ρε μάκα. Σε παίρνω 13 χρόνια και σε θυμάμαι. Εγώ δεν ξεχνάμε, φίλε, όταν και να πάθει το κεφάλι σου. Γκόμενε μπορεί να ξεχάσει, εγώ δεν ξεχνάμε. Όλοι τα ταξιδίδε μου λένε πήρε σε ελληνοφρέντια, πήρε σε πήρε σε ελληνοφρέντια. Όλο ο κόσμο ακούει ρε Τι γίνεται με πάντων. Πάμε καλά, Πάρα πολύ, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Έχω βλέπει μόλι ο γυμναστηριακό που είναι Σαμαρικός Εσύ κομμουνιστής ο άλλος λαϊ. Αποφασίστε, παιδιά. Ε, θα θα μαζεύεινε καμιά ώρα ταξί μεταξύ θα τραβεί τι μισκοξίδε στα βυσιά σα. γιατί κάτι, τι μου τώρα. Ο γυμναστηριακό είναι τα ουγκα, ουγκα. ένα που είναι Νέα δημοκρατία, χρυσή Σαμαρικό, okay. στον αέρα Είναι αλλά δεν χρειάζεται να το λες Είναι ρε, φίλε Βλάκα που τον βγάζεις αλλά είναι μάκας Είσαι βλάκας γυμναστηριακέ Μη Ά, παιδιά μη, μη θα γίνει θέμα τώρα στα ταξί θα συναντιέστε μεταξύ σας του κάρτη σαν τα συγκρόμενα Αν πηθήσουνε ΚΚΕΣΙ γιατί θα τους γκάζω Τελείωσε το θέμα Έλα Έλαρε, Αποστόλη, Ελληνοφρένια για πάντα. Έλα, βρε. Τι είναι αυτά με τα παλώμενα πέιφ. Σε λίγο θα μα δείχνουν του φίλη, του Βενιζέλου, όλων αυτών. Το φαντάζεσαι δηλαδή με αυτή την ιδέα. Και μόνο που το φαντάζομαι δηλαδή. Δηλαδή πιστεύει ότι θα δει του φίλη το παλώμενο πέο που. Ε... Δεν είναι καλά κρυμμένο κάτω από το βράχο. Θέλω να κάνει ένα θέμα κατά το Batman vs. Superman, μπαλούρδο vs β. Τσολιά. Ωχοντρό. Ποιο θα κερδίσει. Το καλό τη χώρα. Εσύ τι λε, Εκτοπέρα, είσαι μικρό και δεν ξέρει, α πούμε, ορισμένα πράγματα. Μικρό, μικρό, αλλά. Αφού α πούμε, τώρα τι βγήκε να μα κάνει το μάγκα. Έχουμε όλη μα τη ζωή, γυράσαμε 80 χρονών με τη Νέα Δημοκρατία και με το Πασόκ. Και μαλλίδε καλύτερο είναι ο Τσίπρα. Αυτό ποτέ έτσι, εσύ δεν ξέρει τίποτα. Βγαίνει τώρα, βγαίνει η Νέα Δημοκρατία και η Εκκλησία. Γιατί έχασε την κυβέρνηση, δεν πάει στο διάλογο η Νέα Δημοκρατία και όλοι οι άλλοι. Θα πάει γενικώ. Αλλά τώρα εσύ όλο αυτό να πει για να πει πέρ του Τσίπρα. Θέλω να το 45, το Εγώ και φως, και λέτε και μωρέ, εμείς λέμε μπουρτούσα, αλλά κι εσύ μόλι ηρζέα στα, στα γερά είναι Με συρρέπε, γιατί ο Σύρζε τύπο τι να, ο καραμαλί τα φάει όλα σκότ και γέφυγε και, και δεν άφησε. Λέπι, τα άλλα τα στείλανε έξω στην. Μα τρώγοντα τα λέπια, ήξερε τι δεν άφησε. Ακόμα και τα στείλανε όλα έξω εκεί πέρα οι νεοδημοκράτε που είναι πονηροί και τα στείλανε έξω για να μην βρει ο Τσίπρα. Μιλάτε εκεί πέρα, όλοι οι Για, γιατί για, η ώρα να μα μιλήσει, τώρα δεν θα μπει στο διάλογο εκεί πέρα. Πολύ μη για εις ρεξιούχα ε. Καλά κάνει και σου κόβει. Καλά κάνει και μου κόβει, δεν έχω πια τα παράξει. Να εγώ είμαι 8 τα χρόνια, έχω περάσει όλα τα... Καλά, τα... εντάξει. Ε. Να σου πω πόση σύνταξη παίρνεις. Πε... 30 χρόνια! Καλά έκανε, ναι. Από αυτά 30 θα ξαναγυρώσει τώρα έναν χίδι. Τι σύνταξη παίρνει, Πέρε 500 ευρώ. Ναι, θα πάει 3,84. Ο Τσίπρα, Όχι άλλο, ο δε... Τσίπρα. Για τα πάει ο Τσίπρα, Βάλανε και... εκεί μέσα που βάλανε η Νέα Δημοκρατία τα έβαλε όλα. Βρε, ναι, Φρε, η Νέα και... Δημοκρατία σέφερε στο 500. Δεν αντιλέγω και το Πασόκ. Αλλά το 500 θα πάει 3,84. Είναι ο Τσίπρα που συνεχίζει την πολιτική των προηγούμενων. Ωρα. Δεν είναι άλλο. Δεν είναι άλλο. Δεν είναι πεισμαρή. Αυτό είναι. Ο Σαμάρα μου κόψε 100 ευρώ, δηλαδή γιατί. Τι? Για τι μαλλικίε που λε, δεν το καταλαβαίνει. Γιατί τότε έλεγε ζητώ Σαμαρά, γι' αυτό. Όλοι εκεί περάσει, όλοι οι υπόλοιποι μαλλικίε. Δηλαδή, μόνο εγώ δεν λέω μαλλικίε. Εντάξει, και... με όλο το σεβασμό δε θα δεν θα αντιπαρατεθώ. Αλλά για δεν την καλύτε. ηλικία σου καλή είναι. Ή... Κατάλαβε. Τι ηλικία μου καλή είναι, δεν κατάλαβα Όχι, όχι, λέω για την ηλικία σου καλή και η, και η επιλογή σου. Η και... επιλογή ε, σου. Ε, θα το πώς. πω έτσι. Καλή και η επιλογή σου, Ιριζέκη. Με την εργατόρα πληρώνεσαι. Ναι, συμφέρει, συμφέρει. Μία ώρα εκπομπή κάνετε. 25 λεπτά διαφημίσει. 10 λεπτά ο κόσμο. Πόσα λεπτά παίρνει το μήνα, πε μα. Δεν μπορώ να σου πω, φίλε, θα σου καριστεί. Δηλαδή, αυτά τα βγάζει εσύ σε ένα χρόνο και βλέπουμε. Ή ένα χρόνο, εδώ να τα βγάζουμε. Καλή ζωή. Ναι. Δεν είσαι εσύ όμως. Ποιο είναι? Δώσε μου τον Αποστόλη. Άλλο είμαι? Μου τον Αποστόλη. Ακόμα και το λουφάρι το Άκουσα που έλεγε ένα κύριο πριν ότι καταργήθηκε ο Βαρκάρης και φτιάχνουν γέφυρε για να περνάμε απέναντι. Ναι, έτσι δεν γίνεται. Κοίταξε να δει, μην τα λες δυνατά αυτά. Θα τα ακούσει ο Γκόμπολα και ο Υπουργό Μεταφορών για να πάνε να βάλουν εκεί, Στη γέφυρα, ε. Ε, βέβαια. Αμάν. Και και θαλάσσιο και παραφέρουνε το Βαρκάρη. Τουλάχιστον ο Βαρκάρη το κάνε τα... Ο τζάμπα, ο κάτι. Τώρα, όμως, σκέφτεσαι τα του Μπορώ να τα ξεχάσω, Τι Βέβαια, τα ]zustНαι. Να σου πω, ξέρει ποιο είναι τελικά το τελικά του κλέμμα, μάλλον εναντί τη ΕΔΑΠ. Ότι ο Κατρούγκαλο δεν φύλλεται εκεί και γι' αυτό όλα τα, τα ωραία κομμανάκια πηγαίνουν και γίνονταν δαπίτισε. Γιατί σου λέει μην πέσει τίποτα συντροφικό και να κάτσουμε στο σύντροφο Κατρούγκαλο, κατάλαβε. Ενώ αποφάσισα να σου πούμε να κάτσουμε στον σύντροφο με ημαράκι, ξέρω εγώ. Τι να πω, έχει το μουστάκι είναι λίγο πιο κάπουλα. Α, είσαι με να κλείσει και εσύ. Δαπίτάκκο, δαπίτάκκο, τον έχει δοκιμάσει το βαγγέλα. Δεν είναι φίλε, δεν είναι ντροπί, στη όλα τα κάνουμε. Ευχαριστήθηκα το πιπίνι, με χρηματάκα, δεν θα για πρώτη φορά και εδώ πολλή ώρα. Τι ευχαριστήσει, για το πιύνει λεμονή. Το μην εκεί τη να πούμε. Μην κοιτάζω δεν μιλάω, τι μιλά, βλέπω γα... Ναι, αλλά θέλω να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Εμα είναι ωραίο με τη σκούπα. Είναι ωραίο με τη το Είναι ωραίο, έχω καιρό να, <laughs> να... <laughs> θα είναι καλά. Άμα... Άμα... Να το σταματήσει... Θα το λίγο παραπάνω. <laughs> Σιγά, μη χάς, βέν, χά, <laughs> Τι καλό έφυξες να τρώτε αυτή την ώρα. Δεν μπορώ να σου πω. Και αυτό μυστικό είναι. Δεν μπορώ να σου πω. Όχι γιατί δεν πήγε καλά γι' αυτό. Ή... Πάλεψα να ανοίξω φίλο για μπακλαβά και δεν μου κάτσε. Έσπασε. Φίλο για μπακλαβά. Ναι γιατί είμαι ψαγμένος δεν είμαι το ID έτσι.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 Επειδή είπατε κάτι για τον Ιερόνιμο προχτέ, εγώ προσωπικά αν μου δίνονταν η ευκαιρία προτιμούσα τον Χριστόδουλο. Ναι, λοιπόν, αλλά είναι... τώρα δεν έχουμε Χριστόδουλο. Η ανάγκη μα έδειξε τον Ιερόνιμο. Όποιο θα... και να ρωτήσει, εμένα να με ρωτάτε, δεν προτιμούσα Χριστόδουλο. Άκουσα, Ευαδίση. Το χαρακτήρα του Χριστόδουλου. Και είμαι ο τελευταίο που θα υπερασπιστώ παπά. Μα δεν <σο> υπερασπίζε <σο> <σο> παπά ζητώντα τον Χριστόδουλο. Είναι άλλο. Είναι Ο Χριστόδουλο ήταν υπέρ όλων αυτών. Κάτι πάνω. Δηλαδή, λε α πούμε Φρέντι Μέρκιουρι και λε α υπερασπίζομαι ένα τραγουδιστή. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Αν όσοι μαζεύει λεφτά από του πιστού και ένα μικρό μέρο το κάνει συσίτιο και το δίνει στον κόσμο, Εσάς κάτι αλληλέγγυου στις πλάκα σα έχει ξεπεράσει. Εγώ το λέω ότι τρώει τα λεφτά του κόσμου, αλλά κάθε μέρα έχει συσίτιο αυτό ο άνθρωπο. Σκεφτείτε το λίγο τι αλληλέγγυοι είσαστε εσεί. Να σου πω, έβλεπα χθε την ελευθερία με την αδερφή μου, τον Άλφα, και μου λέει έπανα γιατί αυτό δεν είναι το πρόσωπό του Πασοκτή είναι. Συριζέω χειρότερα. Γεια με την δική μου. Έχω ένα παράπονο όμω με τη ρεαλ. Τι παράπονο, Ρεγά Μότο, εγώ είμαι μία πρωί, μια βράδυ, ρε φίλε. Σ' το βραδάκι και παίρνα η ώρα. Και όχι μόνο εγώ, και όλος ο κόσμος Και χαμογέλα, γελάγαμε με την πλάκα που κάνουμε, έτσι. Γιατί το κόψανε το πρόγραμμα, ρε. Για την επανάληψη, λε, να μαζέψουμε υπογραφέ. <ΣΣ>